Καταφθάνουν τότε οι Μάγοι, υπό τον ήχο Σαλπίγκον και Κιμβάλων, με το στρατό τους που τραγουδάει. Βλέποντας ο Ιωσήφ και η Μαρία τους βασιλιάδες και όλη τη στρατιά τους φοβήθηκαν. Επέστρεψαν τρομαγμένοι στο σπήλαιο και ο Ιωσήφ κάθισε στη φάτνη των ζώων. Βλέποντας τον, οι και άρχοντες είπαν στον Ιωσήφ: Γέρονται, γιατί τρομάξατε και φύγατε. Είμαστε στα αλήθεια άνθρωποι σαν εσάς». Ο Ιωσήφ απάντησε: Από πού αυτή την ώρα. Και τι ζητάτε εδώ με τόσο πολυάριθμο στρατό; Οι Μάγοι είπαν «Ερχόμαστε από μια μακρινή χώρα, από την Περσία, την πατρίδα μας, με πολλά δώρα και προσφορές. Θέλουμε να δούμε τον νεογέννητο παιδί, τον βασιλιά των Ιουδαίων, και να το προσκυνήσουμε. Αν τυχαίνει να έχετε κάποια γνώση γι' αυτό, δείξτε μα ακριβώς τον τόπο που βρίσκετε για να πάμε να το δούμε. Μόλι τα αυτά η Μαρία, μπήκε χαρούμενη στο σπήλαιο, πήρε το παιδί στην αγκαλιά της και αισθάνθηκε την καρδιά της γεμάτη αγαλίαση. Ευλόγησε και δόξασε τον Θεό με ευχαριστίες και έμεινε σιωπηλή. Για δεύτερη φορά ρώτησαν οι μάγοι τον Ιωσήφ. «Σεβαστέ γέροντα, πληροφορίστε μας ακριβώς. Ξέρετε μήπως που θα δούμε τον νεογέννητο παιδί» Με το δάχτυλό του, ο Ιωσήφ τους έδειξε από μακριά το σπήλαιο. Οι μάγοι χαρούμενοι έφτασαν στην είσοδο του σπηλαιού, το παιδί στη φάτνη των ζώων. Και το προσκύνησαν όλοι, με το πρόσωπο στη γη, βασιλιάδες, πρίγκιπες, άρχοντες και ο λοιπός λαός που αποτελούσε το πολυάριθμο στρατεύμα. Και καθένας με τη σειρά του έφερνε τα δώρα του και τα πρόσφερε. Πρώτος ήλθε ο Γασπάρ, ο βασιλιάς της Ινδίας. Άπλωσε πολύ τη μινάρδο, σμύρνα, κανέλα, κοινάμωμο, λιβάνι και άλλα αρώματα και ευωδιαστέ ουσίες. Και αμέσως μια οσμία θανασία απλώθηκε στο που εγκαταστάθηκαν κατόπιν ο βαλτάσαρ, βασιλιάς των Αράβων. Ανοίγοντας τους πλούσιους θησαυρούς του, έβγαλε από αυτούς για να προσφέρει στο παιδί χρυσό και ασύμι, πολύτιμους λίθους, μαργαριτάρια περίφημα και ζαφύρια μεγάλης αξίας. Με τη σειρά του ο Μελχιόρ, ο βασιλιάς των Περσών. Έφερε Σμύρνα, αλόι, Μουσελίνα, Πορφύρα και Λινά υφάσματα. Και αφού ο καθένα του πρόσφερε τα δώρα του του, του Ισραήλ. Σηκώθηκαν οι βασιλείς και βγήκαν από το σπήλαιο. Κατόπιν και οι τρεις συναντήθηκαν, κάθισαν και συσκέφθηκαν. Και είπαν «Τι εκπληκτικό θέαμα είδαμε με τα μάτια μας. ένα πτωχό, ελάχιστο, στερημένο από όλα. Ούτε σπίτι, ούτε στέγη, ούτε κατοικία, αλλά μια έρημη και ακατοίκητη σπηλιά, όπου οι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα αναγκαία ούτε που να στεγαστούν. Σε τι ωφέλησε που ήρθαμε από τόσο μακριά για να τους δούμε και να τους γνωρίσουμε. Πείτε μας την αλήθεια. Ποιο θαυμαστό σημείο διακρίνουμε εδώ. Ελάτε, ας διηγηθούμε ο ένας τον άλλον, τι είδαμε. Οι μάγοι είπαν, αδελφοί, έχετε δίκιο. Να διηγηθούμε ο καθένας το όραμά του. Ο βασιλιάς Γασπάρ είπε τότε, όταν έφερα και πρόσφερα το λιβάνι σε αυτό το παιδί, είδα σε αυτό ενσαρκωμένο τον Υιό του Θεού, καθισμένο σε θρόνο δόξας, και η στρατιά των ασωμάτων αγγέλων αποτελούσε την αυλή του. Ο Βαλτάσα είπε «Ενώ πλησίαζε, τον είδα να κάθεται σε υπέροχο θρόνο και μπροστά του μια αναρρίθμητη στρατιά τον προσκυνούσε». Ο Μελχιό όταν πέθανε σωματικά με μαρτύρια, σηκώθηκε και επανήλθε στη ζωή». Ακούγοντα αυτά οι βασιλείς, ο ένα από τον άλλον, κατάπληκτοι είπαν «Ποιο είναι αυτό το νέο θαύμα που μα παρουσιάζεται. Οι μαρτυρίε μα δεν συμφωνούν καθόλου. Πρέπει εν να πιστέψουμε ένα γεγονό που το βλέπουμε με τα μάτια μα. Το πρωί, μόλι σηκώθηκαν, είπαν οι βασιλεί. Ελάτε, πάμε μαζί στο σπίλεο, να δούμε μήπω κάποιο άλλο σημείο μα φανερωθεί. Ο Βαλτάσαρ πήγε και δεν είδε το όραμα που είχε δει αρχικά, αλλά ήταν ο γιο ενό ανθρώπου, ενό βασιλιά επίγειου που του εμφανίστηκε. Ο Γασπάρ είδε το παιδί καθισμένο στο παγνί ζώων και είδε το δεύτερο όραμα. Διηγήθηκε στου άλλου τα εξής. Δεν είδα ξανά το πρώτο μου όραμα, αλλά το δικό σου, Βαλτάσαρ αυτό που διηγήθηκε. Ο Μελχιόρ μπήκε τότε και είδε τον Ιησού καθισμένο σε θρόνο. Δεν ξανά είδε το προηγούμενο όραμά του, που το εμφανίστηκε νεκρός και ξαναζωντανεμένος αλλά είδε ό,τι και ο Γασπάρα, δηλαδή τον Θεό που έγινε άνθρωπο γεννημένο από την Παρθένο. Γεμάτο χαρά, ο Μελχιόρ έσπευσε να προλάβει τους του του. Αφού είδαν αυτά τα πράγματα οι Βασιλεί, αποσύρθηκαν μόνο ο καθένα, συναντήθηκαν κατόπιν και συσκέφθηκαν. Άρχισαν να διηγούνται του ένα στου άλλου το όραμα που είδε ο καθένα. Είπα, Ελάτε, αδελφοί, α επιστρέψουμε στο καταλήμμά μα. Αύριο πολύ πρωί θα πάμε ξανά στο σπίλεο και θα βεβαιωθούμε θετικά εάν είναι πράγματι εκεί αυτό που ο κύριο μα έδειξε. Επέστρεψαν στην κατοικία του και ήταν γεμάτη χαρά και αγαλίαση μέχρι το πρωί. Ξύπνησαν πολύ νωρί και πήγαν μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Αφού μπήκαν ενα ένας, ένας οι βασιλείς, είδαν και αναγνώρισαν το παιδί. Αισθάνθηκαν μέσα στην καρδιά τους την ίδια αγαλίαση. Χάρηκαν και καθώς ήταν γεμάτη χαρά και αγάπη, πήγαν να αναγγείλουν σε όλο το στρατό τους τα εξής. Αυτός είναι πράγματι Θεός και Υιός Θεού, που φανερώθηκε σε καθέναν μας με μια εξωτερική εμφάνιση σχετική με την προσφορά μας. Δέχθηκε από μας με καλοσύνη και γλυκύτητα τον χαιρετισμό μας και τις τιμές μας. Και έτσι όλοι πίστεψαν σε αυτόν, οι βασιλιάδες, οι πρίγκιπες, όλο το πλήθος της στρατιάς που βρισκόταν εκεί. Και τότε ο βασιλιά Μελχιόρ, παίρνοντα το βιβλίο της Διαθήκης που διατηρούσε ως κληρονομιά από τους πρώτους προγόνους του, το έφερε και το παρουσίασε στο παιδί και είπε: Ιδού το γραπτό, με μορφή επιστολής που δώσατε για φύλαξη αφού το σφραγίσατε και το κλείσατε. Πάρτε και διαβάστε το αυθεντικό κείμενο που γράψατε. Το έγγραφο αυτό ήταν εκείνο που το κείμενό του φυλασσόταν διπλωμένο και κλειστό, και που οι μάγοι δεν τόλμησαν να ανοίξουν. Ούτε να το δώσουν σε κανέναν από του ιερεί να το διαβάσει, ούτε να το ακούσει ο λαό, γιατί δεν ήταν καθόλου άξιοι να γίνουν παιδιά τη βασιλεία του Θεού, αφού η μοίρα του ήταν να αρνηθούν και να σταυρώσουν τον σωτήρα. Όταν λοιπόν ο Αδάμ έφυγε από τον Παράδεισο και ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, καθώ ο Αδάμ ήταν θλιμμένο για το θάνατο του παιδιού του περισσότερο από ότι για τη φυγή από τον Παράδεισο, ο κύριο Οθεό έδωσε να γεννηθεί στον Αδάμ ο Σιθ, το παιδί τη Παρηγοριά. Και επειδή ο Αδάμ είχε θελήσει αρχικά να γίνει Θεός, ο Θεός αποφάσισε από υπερβολική αγάπη και ευσπλαγνία για το ανθρώπινο γένος να γίνει άνθρωπος. Έκανε όρκο στον προπατορά μας ότι σύμφωνα με την προσευχή του θα έγραφε και θα σφράγιζε με το δάκτυλό του μια περγαμήνη με χρυσά γράμματα που θα τα εξή. «Κατά το έτος 6.000, την έκτη μέρα, θα στείλω το μονάκριβο Υιό μου, τον ιό του ανθρώπου και θα σε αποκαταστήσει ξανά στο αρχικό σου αξίωμα. Τότε εσύ, Αδάμ, ενωμένος με το Θεό, στην αθανατισμένη σάρκα σου θα γίνεις Θεός και θα μπορείς, σαν ένας από εμά, να διακρίνεις το καλό και το κακό. Αυτό το γραπτό κείμενο, το σφραγισμένο και κλειστό με το δάχτυλο του Θεού, οι μάγοι το παρουσίασαν στον Ιησού. Έτσι, οι βασιλείς, οι πρίγκιπες και όλος το στρατός τους Εξεπλήρωσαν τις εφιές και προσευχές τους Έμειναν στο σπήλαιο τρεις ημέρες Και αφού συσκέφθηκαν Είπαν οι βασιλείς Ελάτε Ας πάμε μαζί να τον προσκυνήσουμε Και να ομολογήσουμε ότι είναι Θεός Και κατόπιν με ειρήνη Να ξεκινήσουμε για την επιστροφή μας Με κοινή συμφωνία Σηκώθηκαν όλοι Πήγαν στο σπήλαιο Προσκύνησαν τον Ιησού Και προέβησαν σε αυτή τη μαρτυρία Είσαι Θεός και Υιός Θεού. Και από το Υ Δόξα σαν το Θεό με χαρά και αγαλίαση. I never talk too much, I try to be so strong. I did my best, I used the gentle touch, I've done it for so long. You put me down, but I can laugh it off and act like nothing's wrong. But why pretend I think I've heard enough of your familiar song? Τα αποσπάσματα που ακούσαμε, μεταφρασμένα από τον Ιωάννη Καραβιδόπουλο, ανήκουν σε ένα αρμενικό Ευαγγέλιο. Τη παιδική ηλικία του ίσου. Το οποίο, όπως και ένα άλλο αραβικό αυτή τη φορά, Ευαγγέλιο, στηρίζεται σε ένα συριακό πρωτότυπο, που μεταφράστηκε στα αρμενικά τον 11ο αιώνα. Το αρμενικό αυτό Ευαγγέλιο ακολουθεί τη διήγηση του Ευαγγέλιου του Ψευδοματθέου για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Μοιάζει όμω και με το αραβικό Ευαγγέλιο και με το Καταθωμάν, που επίση είχαμε αναφέρει. Έχει όμω τρει Η πρώτη είναι αυτή που ακούσαμε. Η διαστολή της σκηνής των μάγων. Η δεύτερη είναι ότι στην είσοδο του σπηλαίου όπου γεννιέται ο Χριστός εμφανίζεται η προμήτωρ Εύα και τον παίρνει στην αγκαλιά της. Και η τρίτη είναι ότι αφού φεύγει η οικογένεια πηγαίνει στην Αίγυπτο να σωθεί από τον Ηρώδη κτλ. και γυρίζει, εγκαθίσταται στο σπίτι του πατέρα, του Λάζαρου, της Μάρθας και της Μαρίας. Έτσι, από τη μια μεριά, διασώζεται ένα τυπικό ορθόδοξο στοιχείο, δηλαδή και εδώ η γέννηση κατανοείται υπό το πρίσμα του πάθους, απ' την άλλη μεριά όμως είμαστε πια εντελώς μες την επικράτεια του παραμυθιού. Πολύ εύκολα θα ανέλυε την τριμερή δομή του ο προπ, επί παραδείγματι. Το ότι οι μάγοι πάνε τρεις φορές στο σπήλαιο, το ότι συσκέπτονται τρεις φορές, το ότι φεύγουν την τρίτη μέρα κτλ. Τα ξέρουμε αυτά από πολύ γνώστα παραμύθια. Και από την άλλη μεριά είναι φανερό μέσα σε αυτό πια το Ευαγγέλιο, ίσως γιατί είναι Συριακό, ότι υπάρχει μια ασύνηδη επίγνωση, για να το πω έτσι, οξύμωρα, του ίδιου του καταστατικού γεγονότος του συγκριτισμού, του κράματος για το οποίο μιλούσαμε. Έτσι, η τριπλή επίσκεψη των μάγων εκδραματίζεται ως εναλλαγή οραμάτων μεταξύ των μάγων. Τα δώρα και τα οράματα αναπτύσσονται εδώ μέσα σε αυτή τη μεγάλη διαστολή της αφήγησης, σαν ένα είδος θεολογικού πότλατς, ας πούμε. Και ταυτοχρόνως υπάρχει έντονο το αποτύπωμα της πιο διάσημης έρεσης των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού. Στο δεύτερο επεισόδιο, με το βιβλίο, είναι καταφανές το ίγνος του γνωστικισμού, ο οποίος είναι έτσι κι η άλλη όψη του συγκριτισμού εκείνης της εποχής. Απ' τη μια μεριά βέβαια, όπως θα δούμε σε επόμενη εκπομπή, οι γνωστικοί καθόλου δεν θα συμφωνούσαν με την αναφορά στο βιβλίο της Διαθήκης, εάν με αυτό εννοεί ο ανώνυμος συγγραφέας του Αρμένικου Ευαγγελίου την Παλαιά Διαθήκη. Απ' την άλλη μεριά όμως, είναι δική τους η αναφορά στον Σίθ. Είναι γνωστό ότι μια πτέρυγα των γνωστικών είχε οργανωθεί σε κοινότητες με επίκεντρο την αναφορά στον ΣΥΘ, τον γιο του Αδάμ που επανορθώνει για τη ρήξη μεταξύ των δύο, του Κάιν και του Άβελ, και προπάντων είναι δικό τους το μοτίβο του μικρού Ιησού ως ήδη διδασκάλου της Σοφίας. Στο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, όπως και στο Ευαγγέλιο του Θωμάτου Ισραηλίτη, επανεμφανίζεται αυτό το μοτίβο. Εδώ όμως είναι πολύ έντονο. Το βρέφο, ακόμη Ιησούς είναι ο γνωστικό διδάσκαλο που κατέχει και έχει ήδη αποκαλύψει κάποια αναπόκριφη γνώση στους ανθρώπους και αυτή τώρα του επιστρέφεται υπό τη μορφή του βιβλίου που του λένε οι μάγοι «Κύριε, κάποτε το παρέδωσε στους προγόνους μας». Οι πατέρες της Εκκλησίας οπωσδήποτε θα καταδίκαζαν αυτό το μοτίβο ως αιρετικό και όντως τέτοιου κείμενα καταδικάστηκαν από την 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικέας το 787, οριστικά και αμετάκλητα.